Έχει ναι. χτυπηθεί όσο κανένας άλλο στον τελευταίο Ναι. Είναι ανόητος. Ο Γιώργος Βανδρέου είναι, είναι ανόητος. I'm beyond, I'm boy, και ο κύριος Βανδρέου, πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ανόητος. Τον έχει ζήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος και εμείς τον έχουμε ζήσει αλλά από άλλο πόστο ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν και συνεργάτε και πολύ επιτυχημένοι υπουργοί, πρωθυπουργοί σε πολύ επιτυχημένο κυβερνητικό σχήμα που είχε πάρει και ένα 40% κάτι ήξερε ο κόσμο τότε που δεν ξέρει τώρα και τον χαρακτηρίζει ανόητο δεν το λέμε εμείς το λέει ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος Πάντα εμεί πιστεύουμε, γιατί βγαίνει ο Λοβέρδος τον τελευταίο καιρό και με πολύ ειλικρίνεια και το λέει κιόλα, ότι εγώ σα μιλάω ειλικρινά. Οπότε δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε αυτά που λέει ο Ανδρέας Λοβέρδο. Γιατί ξαναλέμε, κάτι παραπάνω γνωρίζει, έχουν ζήσει μαζί, είναι σύντροφοι στο σοσιαλισμό. Στην πορεία προ το σοσιαλισμό, γιατί ο σοσιαλισμό δεν ήρθε ποτέ. Αλλά η πορεία όμω είχε σφραγιστεί πάρα πολύ καλά και από τον Ανδρέα Λοβέρδο και από τον Γιώργο Παπανδρέου. Το κρατάμε αυτό. Δεν μα προσέφερε κάτι στα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά είναι ωραίο να το ακού και νομίζω μπορούμε να πάμε παραπέρα. Η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, την οποία στηρίζει και ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γιώργο Παπανδρέου, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει έργο και φέρνει και αποτελέσματα, όπω βλέπουμε πια και λένε και οι ξένες εφημερίδε και τα πρακτορία και κυρίω οι ξένοι ηγέτες και οι ξένε τράπεζε. Σε αυτό το έργο μέχρι τώρα είχαν μπει στο Ζωντανοί. Εργαζόμενοι του δημοσίου, εργαζόμενοι του ιδιωτικού, επαγγελματοβιοτέχνε, γενικότερα ό,τι ζωντανό υπήρχε σε αυτόν τον τόπο έμπαινε σε ένα στόχαστρο. Είτε να πληρώσει φόρου, είτε να του κλείσει το μαγαζί, είτε να τον απολύσει, να τον διώξει. Τώρα, όπω δήλωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο Κυριάκο, γιατί κάποια ξένα έντυπα έγραψαν ότι μπορεί να είναι η επόμενη λύση γιατί ο Σαμαρά λαϊκίζει και εν ώψη μοιράζει λεφτά. Τίποτα απ' όλα δεν ισχύουν. Τέλος πάντων, εμάς δεν μας νοιάζει τι θα κάνει ο Κυριάκος στο μέλλον. Μας νοιάζει αυτό που ανακοίνωσε στη Βουλή και που αναβαθμίζει την κυβερνητική επίθεση κατά του λαού του σήμερα και του χτες. Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά και σκελετούς στο σπίτι του σας στείλουμε όσους σκελετούς τα αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε παρανομίες και σκελετού στο σπίτι του σας στείλουμε Κύριε Μητρόπουλε το κάνουμε αυτό γιατί μας το επιβάλλει η Τρόικα Θα ξεκινήσουμε λέει κάτι έρευνα στα νεκροταφεία και αν αποδειχτεί ότι ο σκελετός που όταν ζούσε ήταν δημόσιος υπάλληλος Είχε κάποια εμπλοκή σε κάτι που το λέμε σκάνδαλο ή λαμογιά ή οτιδήποτε, θα πάει κατευθείαν σπίτι. Θα φύγει από τον νεκροταφείο και θα οδηγηθεί στο σπίτι. Το είπε ο Υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μέχρι τώρα σοβαρό τον βγάζεται όλοι σε δημοσκοπήσει και κυρίω βγαίνει και πολύ ψηλά στι επιλογές της Β. Αθήνα. Αυτοί οι ψηφοφόροι τη Β. Αθήνας, ειδικά τη Νέα Δημοκρατία, κάνουν πραγματικά πάρα πολύ σωστέ και σοφέ επιλογέ. Ο Μάικς Βορίδης περνάμε σε άλλα θέματα Πάλι όμως στη Βουλή μένουμε Ο Μάικς Βορίδης είναι πολύ ευχαριστημένος Με νομοσχέδιο που έφερε κυβέρνηση Σαμαρά Άρα το επιχείρημα ε, Μνημονιακή υποχρέωση Με συγχωρείτε που δεν το ακούω Αυτό το νομοσχέδιο εμένα μου αρέσει Γιατί είναι ένα καλό νομοσχέδιο, Άρα το επιχείρημα Μνημονιακή υποχρέωση. Με συγχωρείτε που δεν na ακούω. Αυτό το νομοσχέδιο εμένα μου αρέσει. Γιατί είναι ένα καλό νομοσχέδιο. Του αρέσει το νομοσχέδιο, το λέει τώρα και με μια προφορά εκεί στο αρέσω στο τέλο. Θυμίζει λίγο την γρουμπουλάκι από το Λαζόπουλο, του 10 μικρού Μίτσου. Αλλιώ, αν δεν του άρεσε, θα μα το έλεγε ο Μάκης Βορύδη. Είναι από αυτού που, αν δεν του άρεσε ένα νομοσχέδιο, θα μα το είχε πει από τη Βουλή. Αλλά, κατά σύντοση, όλα τα νομοσχέδια που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση από τότε που πήγε αυτό σε αυτή την κυβέρνηση Το αρέσουν. Όταν ήταν στο λάο, δεν του αρέσανε. Αλλάζουν αυτά και οι άνθρωποι αλλάζουν. Κυρίω όταν βρίσκονται στι κυβερνήσει. Οι άνθρωποι, όταν δεν είναι στι κυβερνήσει, ο λαό δεν αλλάζει με τίποτα όπω μπορούμε να διαπιστώσουμε όλοι, αλλά ίσω και αυτό να είναι το γοητευτικό τη υποθέσεω. Τα ξεπουλάνε όλα, λένε κάποιοι, μεταξύ αυτών και εμεί λαϊκιστέ. Ευτυχώ που υπάρχει η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλ, εκπρόσωπο τύπου, μια του Τέο και βουλευτής Ιωαννίνων, η οποία βάζει τα πράγματα στη θέση του. Η διαβούλευση γιατί για τον πολίτη το καταναλωτή. Αυτό θέλει ο κόσμος να ακούσει. Ο κόσμος δεν είναι με την πώληση ή όχι. Θα έχει έσοδα το, το δημόσιο. Του. Θα έχει Άπαξη. έσοδα το δημόσιο. Θα έχει καλύτερες υπηρεσίες και φτηνότερες για τον πολίτη. Αυτό ποιος το λέει. από Αυτή... Απού προκύπτει ότι θα είναι φτηνότερο το ρεύμα προκύπτει στις Προκύπτει από μελέτες, προκύπτει από... από τους όρους και του διαγωνισμού. Γιατί ζήσαμε εδώ ιδιώτες και πέραν τα λεπτά και έφυγαν από τη και ΔΕΗ. Θα... Ε, Και πήραν τα λεπτά και έφυγαν από τη θα... ΔΕΗ Ζήσαμε ιδιότητε εδώ boy, beauty, yeah. <στασίλωσες> Καλημέρα κόλαση Θέλω να με πείσετε ποια είναι η επόμενη Φυσικά μέρα Φυσικά και θέλετε, ΔΕΗ. αλλά εγώ μπορώ εσά να σας πείσω Αν είστε υπέρ, αν mm. όμως δεν είστε υπέρ Τον ιδιωτικοποιήσεων, τότε μην μιλάτε μην μαζί να μου με να αυτό, άλλο αυτό θέμα. Θα σας πείσω μόνο αν συμφωνείτε Αν δεν συμφωνείτε δεν μπορώ να σας πείσω Και δεν πρέπει να μιλάτε και για αυτό το θέμα Θα το ξανακούσουμε αυτό γιατί είναι πολύ ωραίο Ενώ λέει ότι δεν τα ξεπουλάμε, τα δίνουμε, τα δίνουμε Το είπε η, η εκπρόσωπο. Τα δίνουμε και όταν τη θυμίζω ο Δημήτρης οικονόμου ότι όταν τα είχαμε ξαναδώσει πριν κανένα δύο χρόνια στη ΔΕΗ δύο εταιρείε τα άρπαξαν και έφυγαν, εντάξει. Εκεί υπάρχει αυτό το εντάξει, νομίζω καλύπτει και είναι μια πολύ συνολική απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο δημοσιογράφος. Αλλά αυτό το τελευταίο ήταν το καλύτερο ότι θα σας πείσω μόνο αν συμφωνείτε. Αν δεν συμφωνείτε δεν θα θέτετε θέμα θέλω να με πείσετε ποια είναι η επόμενη φυσικά μέρα. φυσικά και της θέλετε, DAE. αλλά εγώ μπορώ εσάς να σας πείσω αν είστε υπέρ. αν mm. όμως δεν είστε υπέρ των ιδιωτικό τότε μη μιλάτε μην μαζί μου. δεν μπορώ να με πείσω. Mm. Like really, so καλημέρα κόλαση. εμείς τώρα είμαστε σε ένα χώρο που βρίσκεται σε παρακμή. Αυτό, ο Ανδρέας Λοβέρντος, Ευτυχώ που το ορίζει και διατυπώνει ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται το Πασόκ γενικότερα, η ελιά, η πώς λέγεται η κίνησή του που έχει κάνει εκεί, του μόσχιαλου η κίνηση, σε παρακμή σαπίλα δηλαδή, να το πούμε εμείς καλύτερα, χωματερία αν ολιωσίων ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, σκουπίδια, βάλτε το, όποια φράση και να βάλετε, νομίζω πέφτει μέσα, εδώ ο ίδιος ο Λοβέρδος χαρακτηρίζει. Και Τον χώρο που βρίσκεται ω παρακμή. Και δίνει έναν ωραίο ορισμό, δεν έχουμε πέμβει μονταζιακά, έτσι ακριβώ το είπε, τι σημαίνει η ελιά και τι σχέση έχει η ελιά με την παρακμή. Εμεί τώρα είμαστε σε ένα χώρο που βρίσκεται σε παρακμή. Μπράβο! Εγώ δεν διστάζω να το λέω γιατί είναι η πραγματικότητα. Όλοι το βλέπουν, αυτό σε ποιον το κρύβει. Εγώ άλλωστε βγαίνω συνεχώ μπροστά, δεν φοβάμαι. Μπράβο! Εμεί εδώ βρισκόμενοι όλοι σε παρακμή, είπαμε να ενώσουμε δυνάμει. Η ελιά είναι αυτό. To βρισκόμενοι όλοι σε παρακμή είπαμε να νόσουμε δυνάμεις Η ελιά είναι αυτό Καλημέρα κόλαση Εμείς εδώ βρισκόμενοι όλοι σε παραγμή είπαμε να ενώσουμε δυνάμεις Η ελιά είναι αυτό Η ελιά είναι αυτό, η παρακμή. Η ελιά είναι η παρακμή. Με άλλα λόγια, το είπε ο Ανδρέα κάτι περισσότερο θα ξέρει και αυτό. Εμεί του πιστεύουμε όλου αυτού, τους κριτικάρουμε βέβαια με κριτικό πνεύμα, αλλά δεχόμαστε του τελευταίου μήνε κυρίω ακριβώ ό,τι λένε, γιατί περιγράφουν πολύ καλύτερα την κατάσταση από οποιονδήποτε άλλον. Και την έφτιαξαν και δεν μπορούν να τη διορθώσουν και δεν είναι ικανοί αυτοί να τη διορθώσουν, ούτε θα τη διορθώσουν ποτέ αυτοί. Και την περιγράφουν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ένα αρμονικό συνδυασμό και να τον θέλαμε δεν θα τον είχαμε πετύχει. Οπότε το χαιρόμαστε, φανταζόμαστε. Και εσεί, 2 11 20 8 200 για να μεταφέρετε τη χαρά σα. Εκεί απαντά ο Αποστόλη. Ή με mail στη διεύθυνση του βίντεο ή με SMS γράφοντα real, αφήνοντα κενό, το μήνυμά σα μετά και αποστολή στο 54 100. Νίκο Σαπρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε λίγο μακριά Βεβαίως με την Καλημέρα στην Κόλαση Που μας λέει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος Καλημέρα Κόλαση Τρέξιμο λογαριασμή και δουλειά Φόρτος εργασίας Άγχος, ακρίβεια, χρέη δανεικά Πολύ κουράσαμε Γιώργο Πάντοτε συνοστισμός μες στο τραμ. Δρόμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε Give me a break Αν είσαι σπίτι Τότε έτοιμάσου για χαβάει Πάμε κάπου Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει Στου διαόλου τη μάνα μη μόνο μη κάτσουμε άλλο σπίτι Κύριε Αρχηγέ Αν είσαι σπίτι Τότε έτοιμάσου για Τα σίδερα Πάμε κάπου Πάμε κάπου Που δεν έχουμε πάει Στο γάμο του Καραγκιόζη Μόνο μη μείνουμε άλλο σπίτι Ψήπτο Τσίπρας Θέλω βόδες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά Να ξαπλώσουμε ντρού μετά στην αμμουδιά Καϊκά! Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά Απόλλωνα! Κολύμπιο ρόν στα ρηχά ή στα βαθιά Λά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα Αμάν! Ο Κασαπούμ! Με τον Ενρίκ και Εγκλέσιας να χορέψω λαμπάντα. πάντα Θε μου αμήνω Λοιπόν έλα Έλα στις Στη μηχανή ανέβα. Και έχουμε φουλάρει τι μηχανές Πάμε Ζημπάμπουε. Με μια ρόδα Λε. Πειρά θαλάσσια στρώμα Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει Του χρόνου θα έχουμε ε, θετική ανάπτυξη. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά, μα ξέχασα το πιν. ΑΙΣ στο βγάλω κι εσύ. Θωμά σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Καλώ ήρθες στην καυτή ακαετάλληλη γραμμή του στριπτής. Γιατί σε παίρνω και μιλάει Αχ και Παναγία Ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις αυτό το σπίτι Εμβράζ Αν τελικά θα πάμε στη χαβάρι Παρε κολόχαρτο Πάμε κάπου Πάμε Πάμε κάπου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 Κάθε τη διαφωνία δεν θα είχε. Είναι, ακούτε τις διαφημίσει που παίζουν για τη Real News. Αυτή η συλλογή είναι πολύ ωραία. Το τρίτο CD, τα τραγούδια της εξορίας, τα χρόνια της Χούντας. Στο Παρίσι πλησιάζει 21η Απριλίου σιγά σιγά, να τα ξαναθυμηθούμε. Είναι το τρίτο CD, αυτή την Κυριακή και το τέταρτο την επόμενη. Ε, ωραία συλλογή. Ε, ο Καλογιάννης παίζει εδώ στο διαφημιστικό που ακούμε συνέχεια αυτή τη βδομάδα. Από μια άλλη εποχή, δύσκολη επίση, όταν όμω υπήρχαν τα κέφια, υπήρχαν και άλλοι παράγοντε, βέβαια, δεν είναι μόνο τα κέφια, και οι άνθρωποι κάτι έκαναν ουσιαστικό που έμεινε και στου τωρινού. Που δεν. Που κάνουμε επίση αυτά τα ουσιαστικά που κάνουμε. Οι τρει πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-208-200 Αθηναίοι, θα πάτε αύριο να δείτε το Ζαραλίκο. Το Χριστόφορο στο Σταυρό του Νότου. Είναι η παραστάσεις του, είναι πολύ ωραίες Έχει γέλιο πάρα πολύ Κυρίως με τον Άδωνη, το νούμερο με τον Άδωνη ε, 2, 11, 208, 200 Οι που θα πάρετε τώρα Τώρα η αυριανή μέρα έχει και κάτι άλλο Έτσι που αφορά και την ελληνοφρένεια Στο Γκαγκάριν νωρίτερα στι 6 ώρα ε, Γίνεται μια εκδήλωση για να Ενισχύσουμε οικονομικά το τρίτο ντοκιμαντέρ Του Άρηχα τη Στεφάνου και της ομάδας του Με τίτλο Φασισμός αε. Και σε αυτό το ντοκιμαντέρ η ελληνοφρένη είναι χορηγός επικοινωνία. Τι σημαίνει αυτό, πάρα πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά για την ύπαρξη του ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αύριο γίνεται μια εκδήλωση πολύ ωραία, ξεκινά στις 6 ώρα με συζήτηση. Κατά τις 8 θα εμφανιστεί ο Ζαραλίκος με τον Παλούρδο, πριν πάει στο Σταυρό του Νότου ο Ζαραλίκος, και μετά από αυτή την εμφάνιση θα έχει συγκροτήματα. Τα λέμε λοιπόν αναλυτικά. Στις 6 ώρα αύριο. Πάντα στον Καγκάριν, υπάρχει συζήτηση με τίτλο Από τον Εξτρεμισμό του Κέντρου στο Φασισμό. Θα μιλήσουν ο δημοσιογράφο και συγγραφέα Πέτρο παπα ο ιστορικό Ιάσουνα Χανδρινό, έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για την όπλα, το μοναδικό με τέτοια πληρότητα, και ο δημοσιογράφο και οικονομολόγο Λεωνίδα Βατικιώτη. Ο Άρισχα Τη θα παρουσιάσει αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ Φασισμό ΑΕ και τα σχέδια των δημιουργών για την παράλληλη μετάδοση του ντοκιμαντέρ σε εκδηλώσει στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη, όπω κάνει συνήθω. Από τις 8 στη σκηνή θα ανέβουν ο Χριστόφορος Αραλίκος και ο Μπαλούρδος της Ελληνοφρένειας και αυτοί με ό,τι κάνουν εκεί κανείς δεν ξέρει θα οδηγήσουν στη μεγάλη συναυλία της ημέρας με τους Last Drive, σπύρο γραμμένο, Burger Project, Illegal Operation, Ducky Boys, 700 δεν λέω όλο το νούμερο, Machines, 700 μηχανέ 3, και 3-Way, 3-Way Plane και Coulombo. Αυτά λοιπόν τα συγκροτήματα... Θα είναι μετά τι περίπου 9, κάπου εκεί. Γιατί ο Ζαραλίκος πρέπει να φύγει να πάει στο Σταυρό του Νότου. Όλα αυτά στον Καγκάριν 205 ελιοσίων ε, στην Αθήνα. Από τι 6 και μετά. Τώρα, σμαραγδί έχουμε γιατί ο κύριο Μαραγδί που είχε πει τη Μαντινάδα και έγινε και πρόεδρο τον Διόρι, ο και ο Σαμαρά στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη κινηματογράφου, χτε βράδυ βγήκε στον Κοβασίλη Κουφόπουλο εδώ στο Real, Λίγο πριν τα μεσάνυχτα και μίλησε αντικειμενικά ο άνθρωπο όπω μα έχει συνηθίσει. Ο καθένα πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του. Mm. Και επειδή λοιπόν έγινε κουβέντα για τον Πρωθυπουργό και έγινε κουβέντα και για τη Ματινάδα, θέλω mm. να σα πω ότι επειδή κινούμε στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, πολύ συχνά με τις, τα αφιερώματα και ειδικά τώρα το, το, το, το, το 14 που είναι χρονιά του Δομήνικου Σταδοκόπουλου και κινείται η ταινία σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όχι σχεδόν. Θέλω να σα πω κάτι. Η... Η αίσθηση που υπάρχει για τη χώρα μας έξω είναι ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργό που κράτησε τη χώρα στο σημείο που χρειαζόταν για να μην κατρακυλήσει. Αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση και θα έλεγα λοιπόν εγώ ανεξάρτητα από τη στιά σχέση έχω με τη βράβευση, με τη ματινάδα ή όλα αυτά τα πράγματα με τον πρωθυπουργό καλό θα είναι κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε έναν άνθρωπο που κάνει καλά τη δουλειά του σε όποιο κόμμα ανήκε, ο καθένα μας, να βλέπει το αποτέλεσμα δουλειάς, του μας <συγκυλίδι> ακόμη και του Με. Πρωθυπουργού. Σας γιατί έτσι, έτσι όπως γίνεται στο εξωτερικό, λέω, γιατί έτσι γίνεται στο εξωτερικό. Όταν ο, ο Πρωθυπουργός κάνει καλά τη δουλειά του, όλοι το στηρίζουνε. Γιατί δεν συμβαίνει εδώ. Υπήρχε και μια κόρνα στο ενδιάμεσο, δεν άντεξε κι αυτή. Ε, ορίστε, τα λέει αντικειμενικά. Και αυτή τη γνώμη την έχει σχηματίσει για τον Σαμαρά, επειδή πηγαίνει στο εξωτερικό. Αν δεν είχε πάει στο εξωτερικό, να συζητάνε όλοι για τον Σαμαρά. Όποιο από εμά έχει πάει στο εξωτερικό, αυτό δεν ακούει συνέχεια τι ακριβώ λένε όλοι στο εξωτερικό για τον Σαμαρά. Λοιπόν, οι τρει που θα πάτε αύριο στο Σταυρό του Νότου, να είστε στι 10 εκεί, γιατί εκεί αρχίζει, είναι η κυρία Άννα ο κύριο Νίκο Τζίμαρη ο κύριο Θωμάς Αναστασίου στην είσοδο του Σταυρού του Νότου Φραντζή και Θαρύπου, γωνία λίγο πριν τις 10 θα πείτε ελληνοφρένια και θα περάσετε Έλα ρε Αποστόλη τι Έλα ρε, ρε Αποστόλη τι γίνεται ρε την παλαιογγύηση που ακούμε συνέχεια δεν μου λένε. Yes. Μην μιλάς έτσι για τραγούδια τη Eurovision. Είναι μια προσπάθεια κάπω να ξανασηκωθούμε στα πόδια μα, σαν έθνο. Rise up, <laughs> φίλο. Rise up. Κορώει εδώ ο Το Στο τα κανάλια και ψάχνουν τα αεροπλάνα και δεν κοιτάζουν τα χάλια μα. Ρε άντε, χαιρετίζουμε τα του δικού Πού να γραφτώ, στην Ελιά ή στο ποτάμι. Με όποιε θέσει συμφωνεί περισσότερο. Επέσαι εσύ τώρα, δε. Δεν ξέρω. Είμαι μπερδεμένη. Τι δεν ξέρει. Ε, μπερδεύτηκα. Για την ελιά τα είπε μια χαρά ο Κωνσταντάρα πριν από 50 χρόνια περίπου. Άνοιξη έρχεται. Ότι η ελιά ήταν εκεί 40 χρόνια. Δεν την έβλεπε. Η ελιά βρε τραγούδια και είχε εφτώσει πέρα πριν από 40 χρόνια. Ε, τάξερε παιδί μου, αλλά να σου πω. Άνοιξη έρχεται τώρα και το ποτάμι. Καλά δεν θα είναι, ε. Το ποτάμι από την άλλη είναι μια λύση πιο αξιόπιστη. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα. Ξέρει τουλάχιστον θα έχει έναν εργολάβο που άμα χρειαστεί κάτι θα φτιάξει. Άκου παρακάτω! Βάλατε χθε στην ενοφρένα τον ασκητή. Τι? Τον ασκητή! Τη Στεφανίδου! Και λέει, οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να τον παίζουν και το κόβετε! Δεν είπε γιατί! Πώς θα το δω, πού να ψάξω όταν... Εσύ ήθελες να μάθει το γιατί! Σταμάτα να τον πυρπηλεύεις, περάσ' τον κάτω! Τι, τι, τι! Μεγάλος, τον κάτω! Δεν θέλω! Τον γουστάρω! Ο Φαήλο όταν είχε αναλάβει η συνήγορο και τον τύπο που αυτοκτόνησε που κρεμάστηκε ήταν ο στιμούλης. Επειδή πάμε χθε για φαίλο. Θα γουρούνια έχει γίνει, δε, τον Πάγκαλο. Χόρτα τρώει κι αυτό. Ο Πάγκαλο έλεγε ότι παγιένει από χόρτα. Όχι, ο Πάγκαλο από βαπάρε μέσα σε ντομάτουσαλάτε. Ναι, ναι, εντάξει. το τι είναι τι Ε, ναι, δεν το άκουσα, εμείς το βάλαμε. <σχεσίλια> Μετά μας είπε να γίνουμε Βενεζουέλα και δεν ξέρετε τι έβλεπα χθες στον BBC. Έβλεπα πως σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. Σκοπέζανε ξύλο, το ποιος θα πάρει το χαρτί υγείας. Αυτό ήθελα να μας κάνει ο Τσίπρας. Από αυτό γλιτώσαμε κύριε Παπαδάκη, να μην <σχεσίλια> το πούμε. Το θέμα είναι ότι ο Άδωνης Μα μπερδεύουν αυτού οι υποανάπτυξη Βενεζουέλλα που δεν έχουν πιντε όπω εμεί. Εμεί δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα δηλαδή. Το επιχείρημά του δεν είναι πολύ καλό. Καταλάς. Ούτε πιντε έχουν στη Βενεζουέλλα. Έλεο. Τι πράγμα? Έλεο. Και ο Τσίπρα <laughs> θέλει να μα κάνει η Τι θα γίνουμε καλέ. Τι θα βάλω στη θέση του πιντε. Έστω. Ε, θα ξυλώσουμε τον πιντε. Τι θα το κάνω. Ποιο θα το σηκώσει. Ξέρει πόσο βαρύ Το, ο Μπιτές. ο Μπιτές. Ναι. Όποιο έχει την έχει γλιτώσει, όποιο δεν έχει τα έχει κάνει. Ναι, αλλά αν μα κάνει ο Τσίπρας Βενεζουέλα τι θα απογίνουμε. Πού... Γι' αυτό ζει το που έχουμε και πιτέ και πλένουμε τους κόλους μας. Κάτσε να πω, παίρνει κόλλες Α4 με τη χαμηλή στάθμη του μελανιού. Όσοι έχει μείνει γιατί είναι και ακριβό, Εκτυπώνεις φάτσα σπατσάδουνι και στι δύσκολες ημέρε τι κάνει ένα ωραίο σκούπισμα. Α, θέλω να σου εξομολογηθώ ότι εγώ μικρό στον πιντε κατούραγα κιόλα. Και αυτό γίνεται. Και φωνάζουν οι γυναίκε. Ό,τι χειρότερο. Mm. Να σου φωνάζει γιατί κατόρρυσε. Γι' αυτό το έκανα. Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά και σκελετού στο σπίτι του. Θα στείλουμε όσου σκελετού αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε παρανομίε. Μπράβο! Έχει αρχίσει το ξεθάψιμο τώρα και θα βρούμε και του σκελετού. Έχουμε εκδηλώσει πολλέ αυτό το διήμερο, κυρίω κάτω εκεί στο ελληνικό. Για τα τι θα γίνει Σάββατο Κυριακή, σα τα είπαμε. Έχει και σήμερα μια εκδήλωση για το ελληνικό, στο Πολιστικό Κέντρο του Δήμου Ελληνικού, σήμερα το βράδυ, 7 η ώρα, πρώην Αμερικάνικη βάση. Τι έγιναν οι Αμερικάνικε βάσει που θα τι έδιωχνε. Πέντε λεπτά από το σταθμό του Μετρόπου, λένε εδώ. Σε μια προσπάθεια να κατατεθούν ιδέε και να πραγματοποιηθούν από τα κάτω δράσει ενάντια στην επικείμενη πόλη του Ελληνικού, συλλογικότητε από όλη την αλλά και όσα άτομα, όσοι ω άτομα επιθυμούν, καλούνται να πάρουν μέρο σε αυτήν τη συνέλευση ενάντια στην πόληση του. Ποια πώληση, Στο χάρισμα. Ενάντια στο χάρισμα του Ελληνικού. 7 ώρα, σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ελληνικού. Τώρα. Πού το να το να το βρούμε για το. Α την Κυριακή. Την Κυριακή έχουμε δύο εκδηλώσει τη πω και τη δύο είναι στην Ηλιούπολη, Πρώτη. Η Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης με τίτλο Αντάρτη, κλέφτη παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιο ο λαό. Παρουσιάζουν τα τρία χωρικά του Γιάννη Ρίτσου, το Λαϊκό Φροντιστήριο Ηλιούπολης Διοργανώνει όλη αυτή την εκδήλωση. Αφιερωμένη στην επανάσταση του 21 και του Αγώνε του Ελληνικού λαού. Είναι στι 16 Μάρτιε με 8 η ώρα στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Λεωφόρος ο Φωκλή 114, η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτό. Την ίδια ώρα για λίγο πολύ δεν είναι τυχαία περιοχή. Την ίδια ώρα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, για να έχουμε πολλούς χώρους έτσι, αμφιθεατρικούς. Ο Σύλλογος Μαρξιστικής Σκέψης Γιάννης Κορδάτος πάλι κάνει εκδήλωση για το 1921 με τίτλο 1821-2014, Οι αγώνε για εθνική ανεξαρτησία και η εξάρτηση τη χώρα από το ξένο κεφάλαιο. Ο μιλητέ είναι ο Μιχάλη Χονδροκούκη, ο Δημήτρη Καλτσόνη, συντονιστή θα είναι ο Νίκο Καραβέλο. Αυτό γίνεται έξι ώρα στο Μουσείο Εθνική Αντίσταση στην Ηλίουπολη. Μην μπερδευτείτε όσοι είναι να πάτε στο ένα και πάτε στο άλλο, γιατί υπάρχει θέμα. Όσοι είναι για το Δημαρχείο Λαϊκή Επιτροπή, όσοι είναι για το Μουσείο Σύλλογο Μαρξιστική Σκέψη, Γιάννη Κορδάτο. Τι έχει μείνει από όλα τα υπόλοιπα Λαός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έμαθε ότι βούλαξε ο Βόθρο στη Βουλή, το μαθαίνεις; Τάμα θα, τα μαθα. Ξεκίνησε η ομιλία ζέλλου πάλι, τι έγινε. Που κατέβηκα στην Αθήνα ένα τύπο ο Μιτσάρα και ένα πλακά έλεγε: Το πλακάτι έλεγε πάνω του. Ε, όχι ένα Μιτσά... τύπο ο Μιτσάρα, ένα τύπο εσύ. Ο Μιτσάρα είναι ο Μιτσάρα, όλοι το ξέρουμε. Α, το ξέρει. Εγώ είμαι τη Θεσσαλονίκη, μα δεν ήξερα και έγραφε. Έχουμε προκτογενέ πλεόνασμα. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Μιτσάρα είχε δίκιο. Έχουμε προκτογενέ πλεόνασμα και θα έλεγα στο Βενεζέλο να ονομάσει το συνταγματικό τόξο συνταγματικό βόθρο. Έλα. Αποστολή. Έλα. Είμαστε εδώ πέρα δεκαμιά δεκαριάρε. Είμαστε όλοι του δημοκρατικού τόξου. <Δσιο> αμάν. Ναι ναι όλοι Φύγαμε λοιπόν από το δημοκρατικό τόξο και που πήγαμε στην ελιά Φύγαμε Πάλι και... καλά δεν χαθήκατε Όχι φύγαμε Φύγατε και την ελιά. ελιά Και στην ημέρα των εκλογών ψηφίζουμε όλοι π... Τσολιά του. τους Τσολιά να ψηφίστε Τσολιά όχι τσολιά Τσολιά Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, σήμερα ήταν, ήταν και είναι μέρα απεργίας, εγώ δεν λέω ότι ε, έχουμε απεργία, Ά, ήμουν απεργός. Ένα σχόλιο γι' αυτό και φυσικά οι δυνάμεις οι ταξικές και το βάμε ήταν εκεί πέρα παρόν, αν και είχε ήλιο και ήταν και υπόλοιποι. Δεύτερον, διαβάζω λιγάκι ένα σχόλιο από το Ριζοσπάστη, δεν ξέρω να βγάζεις ε, σπηριά, τέλο πάντων θα σου πω εγώ όμως. Εγώ να βγάζω σπηριά, ε, γιατί. Άκουα. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Φτύστε τρεις φορές τον το λέτε Τι πες; Ε μα ρίζο τώρα μεσημεριάτικα Κακούνε και ηλικιωμένη Γιατί εσύ τι παθαίνεις Πως Εσύ τι παθαίνεις Εγώ σπυράκια μόνο αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι Θες σου πω κάτι Ναι Να μείνει ανεργός έτσι και να πα να ψοφίσεις κιόλα.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 Ναι. Καλησπέρα, Μ' ακού. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Δεν πει τίποτα. Τι Είμαστε... τίποτα. Έχω να πω. Ο ένα για τον άλλο. Εμεί. Σε κατάλαβα τη φωνή. Καλέ. Πε τα μωρό, μου όλα ρίχτα. Ποιο είναι. Όλα για εσένα. Όλοι. Ολί... Να σου πω ότι είμαι άτρικο να τελειώνουμε. Ναι. Να σου πω ότι είμαι άτρικο να τελειώνουμε. Τελειώ. Καλέ. Oh. Σπάτουλα. Έχει περάσει από πάνω η σπάτουλα για λίγα. Δεν είναι για τον κύριο Παπαδρέω. Νομίζω ότι η ζωή στάκεται άδικα. Εγώ βλέπω σε όλη την Ελλάδα. Ε, αγάλματα του Χαριλάου του Τρικούπι, του Βενιζελθερίου Βενιζέλου. Δεν βλέπω όλων των λογάδων και των δημαγωγών εκείνων των εποχών, που άμα του διαβάσετε τι λέγανε, στο Βενιζέλο λέγανε φυλακή, κλέφτη κτλ. τι τον λέγανε, αποβιβάθηκαν να τον δολοφονήσουν, τώρα τον προσκυνάνε, τον δάσουν τα σχολεία. Του αντιπάλους του που λέγανε αυτά δεν του διαβάζει κανένα, κανένα δεν του θυμάται, κανένα δεν του ξέρει. Οι επικερικοί λογάδε. Εδώ είναι ο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίο όπω ακούσατε λέει ότι η ζωή έχει φερθεί. Άδικα στον Γιώργο Παπανδρέο, συμπληρώνουμε εμεί αμέσω μόλι γεννήθηκε και δεν του έχουν στήσει άγαλμα. Κάνει μια σύγκριση και πολύ σωστά ο Ανδρέα Λοβέρδο συγκρίνει τον Γιώργο Παπανδρέο με τον Τρικούπι και με τον Βενιζέλλο, ότι και οι δύο έχουν λασποθεί στα χρόνια του. Τελικά όμω αυτών τα αγάλματα έμειναν και όχι των λασπωλόγων. Αφήνοντα να εννοηθεί ότι και ο Γιώργος κάποια στιγμή, αυτή η χώρα θα του στήσει του Γιώργου άγαλμα. Εμεί εδώ προτείνουμε τώρα να στηθεί άγαλμα παντού σε κάθε πόλη, να μετονομαστούν δρόμοι. Βεβαίω υπάρχουν οι Γεωργίου Παπανδρόμου, αλλά να βάλουμε του εγγονού. Για να, εγγονού σκέτου, του εγγονού, οδός εγγονού. Για να καταλαβαίνουμε γιατί αυτή την αναγνώριση πρέπει να έχει ο Γιώργο Παπανδρό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από το μικρό μετερίζει. Φτάσαμε στο τέλο με αυτή την υπόσχεση. Δεν είναι και δέσμευση ταυτόχρονα. Γιατί ακολουθούν παραγγελίε, όπω κάθε Παρασκευή, αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο και στι 3.30 ηλιά Παραγγελιά για αύριο αφιερωμένο εξαιρετικά για όσους φαντασιώνονται και ονειρεύονται Πολύχρωμες αλλαγές και ονόνοητο Ήθελα το τραγούδι σε στίχους Κατερίνας με τη Μάρθα Φριντζήλα Άρε Σύντροφε Άρε Σύντροφε, πόσο μας λείπεις Ο καιρός σκουλίκιασε Πυρηνικές δοκιμές, λαϊκά μέτωπα Μπορτέλα και πολυεθνικές Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σα παρακαλώ, βάλε για την Παρασκευή. Το κόκκινο φουστάν εκείνο που με κάνει. Όχι, <Κι> Βικτωρέλα. <Κι> <Κι> Τι να βάλω, κάθε Παρασκευή το βάζω. Αυτή την Παρασκευή, όχι. Όχι. Τι, <Τι> θε. Να βάλει στο μπάγκαλο που αναρωτιέται σχεδόν καταφατικά ότι άμα μάθουν ότι θα βάλω υποψηφιότητα θα με ψηφίσουν. <Τι> με συγχωρείτε, πιδί. κύριε Αναγουστακη, αν θα σα ρωτήσουν, θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα το οποίο έφτιαξε ο αυτόν και το οποίο έχει ακριβώ τον ίδιο, θα πείτε όχι. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. <laughs> θα πείτε γιατί. <laughs> γιατί όχι θα πείτε. Δεν μας αφήνουνε να αγαπήσουμε Άρε σύντροφε πόσο μας λείπεις Χαφιέδεις ανεβαίνουν τα σκαλιά μας. Η βάλει στον πρετεντέρι σε έξαλλη κατάσταση να ρωτάει που πήγαν τα λεφτά κύριε Ερντογάν. Συγνώμη, ωραία τα πατριωτικά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 Μπορώ Και... να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον ε, σοβαρό Και απ' την αμόχωστον θα αρθείτε να τρέξετε στον Όλυμπον Είσαι βλάκανς δεν βαλαρδενή Λέγεται Παρακαλώ Πώς πώς Πάλι αυτό ο Ηλίθιος Εγώ ο Ηλίθιος είμαι Ναι Τα ξέρει τι να σου πω Και μετά συνεργαστήκαμε στην Κίνα άριστο εσω 27 σφάζω αργά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 Γρήγορος. Είστε Σβέλτονς; με πάλι δεν ακούω καλά παρακαλώ. Τρέχετε γρήγορα. Είμαι αθλητής ε, από την Κύπρο. Σόπαν. Μεγάλον αθλητής. Ανήσε το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένω έπρεπε να ντρέπεσαι! Είμαι το ίδιον γαϊδούρι και δεν ντρέπομε. Να πάω να καθίσει <Κι> Έρασε απέναντι. Μίλησε ένα αγρότη για την κοινή αγροτική πολιτική τη Ευρώπη. Έστω mm -hmm. αν γίνεται παιδιά και το ταιριά. Δεν ξέρω εγώ πώ είναι πάρα πολύ περιεχόμενο και αυτό συμβαίνει όχι μόνο γενικά αλλά και ειδικά. Αν μπορείτε κανένα. Μικρισμένο εργασίε. Μικλησμένα εργασά τη δουλειά. Με τα πίεση του μάτω. Φτάζουμε σήμερα στο επίπεδο. Έχουμε όπω βλέπετε έναν τεράστιο μηχανικό εξοπλισμό, αλλά δυστικό και πολιτικέ αυτόν τον χρόνο. Η ΚΑΠ και η παλιά ΚΑΠ μα φτάνει σε αυτό. Η σημαίνει... ΚΑΠ είναι η, η κοινή ΚΑ αγροτική πολιτική. Μα μας Δεν μα επιτρέπει να καλλιεργήσουμε. Που σημαίνει ότι 80% σε γάλα, τα κρέατα, δημητριακά, αλλιεύρια, τα πάντα είναι εισαγωγέ. Που σημαίνει ότι είναι αμφίβολη ποιότητα, βασικό στοιχείο για την ελληνική υγεία, να το πούμε. Γιατί η υγεία είναι το βασικό στοιχείο. Εμεί είχαμε τέτοια παραγωγή. Εμεί καλύπταμε μέχρι το 1981, πριν που πούμε στην ΕΕ, είχαμε τα πάντα. Είχαμε δικά μα γάλα, είχαμε δικά μα κρέατα, κάναμε εξαγωγέ και ερχόταν συνάλλαγα μαζί με σήμερα το 2014. Μια χώρα η οποία εξαρτάται από τι μεγάλε πολυεθνικέ, Άρε Σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχε, Γιατί δεν πρόσεχε πιο πολύ, Άρε Σύντροφε, που δεν πρόδωσε. Ζούμε τη φαραμαρότητα. Θέλω για την άλλη Παρασκευή να μου βάλει μια παραγγελία, το Κύπριο. Παρακαλώ, θα ήθελα των υπεύθυνων που ασχολείται, παρακαλώ με το ε, περιβάλλον. Με το περιβάλλον, γνωστό μου ακούγεσαι. Για πε μου, εδώ, για το περιβάλλον, εγών. Αν να σα πω συγχαρητήρια για τον αγώνα μου που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την κάναμε τζάμιν, την κάναμε τη σαλαμίναν. Και όλον το καλοκαίρι, το περιβάλλον, δεν μπορώ να σου πω. Εκτό ότι κάηκαν μερικάν, όλα καλάν. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία. Ναι. Πρέπει να συγχαρούμε όλον τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα στηρίζετε και μα κρατάτε πρώτων στην προτίμη Σίνσαν. Ευχαριστούμε εμεί. Να κάνω μια ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι ένα αξάν, ένα αξάν, μια προφοράν. Είστε από την Κύπρον. Εμεί είμαστε από την Κύπρον. Από την Κύπρον. Όλα καλά με τον Χριστόφιαν, εκείν που έχετε κομμουνισμόν. Ενδέω ο κύριο Χριστόφιας είναι από του καλύτερου πατριώτε. Ναι, αλλά είναι κομμουνιστή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κόκκινον, κόκκινον. Ας... Φανταστείτε εδώ να είχαμε την αλέκαν στα πράματαν. Σα παρακαλώ. Τα παναγία μου βοήθαν. Ο κομμουνισμός δεν είναι αρρώστια. Ο κομμουνισμό είναι λέλαπαν. Είναι χολέραν. Όχι, κύριε. Pons? Δεν είναι αρρώσιο ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός μακριά από μάνας. λάθος κάνετε. Δεν κάνουν κανένα λάθος. Φαντάσουν να έρθουν στα πράγματα οι κομμουνιστές. Κάποιον λάθος κάνετε κύριε. Δώστε μου κάποιον άλλον σας παρακαλώ. Αν είναι δυνατόν αυτούν. Θα ήθελα να μου ήρθα χθε μια ιδέα ακούγοντα το κομμάτι του κυρίου που βάλει με τον Αυτία εκεί που προσπαθεί να τραγουδήσει τον νησιώτικο. Mm -hmm. Θα ήταν καλό για την Παρασκευή. Θα το πατρέψουμε με εκείνη την ιστορία από τον Ζήκο που είχε πάρει τον γραμμόφωνο Αγγελιά και είχε βγει να κάνει καντάδα στην κοπελιά που αγαπούσε. Πάμε για τον Άθωνη. Θα πάρουμε τη βάρκα να βρούμε γιατρό. Παιδίατρο για τους Φαριανούς. τον νηφικό σου φόρημα εγώ θα στο κίνητήσω μη σακουράπης Θα πά να βρω τον άγωνη Τον ουρανό τα κάστρα Να βρω και πάθο λόγο, να βρω και ό,τι λέει τον λόγο Έλα! Με πας με την αγάπη σου ψηλά στον ουρανό Ψηλά στον ουρανό το σι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 Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμό; Αυτόν με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός. Εμείς ήμασταν ένα από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι πατρίωτες. Ναι, ναι, τι θέλετε, Πατριώτη, ο δική μα τη Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό διαντοπεριβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλο όμω. Έλαβε τέλο. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Α... Ναι, ναι, τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσεί είσαι αδελφό πατριώτη. Εγώ είμαι αδελφί πατριώτη. Δώσες, ζούμε τη βάρβαρότητα.